ο Πατρός και του Ήκ, το Ήπνέμετος. Βασιλέφ ουράνι, παράκλητο, πνεύμα της αληθίας, ο παντάχου παρόν και τα πάντα πληρών, θεσσαυρός συνεργασταν και ζωής χορηγός, έλεθε και σκίνουσον ανημείνει και καθάρισον μάζο βάζει, σκυλίδες και σώσουν τι πληκάσιμου. Γιαβάζοντας χθες κάτι από έναν Αβά, τον αβάζο σημά. Ε, είδαμε πως υπάρχουν ε, λόγια, του γέροντος αυτού πολύ χρήσιμα και οι γέροντες αυτοί δεν είναι θεωρίες αυτό που ζουν περιγράφουν γι' αυτό έχουν αξία τα λόγια τους εμείς σήμερα λέμε αυτά που δεν ζούμε γι' αυτό δεν έχουν αξία και δύναμη τα λόγια μας οι αλήθειες είναι πολύ δυνατές και πολύ απλές εμείς δυσκολευόμαστε να ζήσουμε πράγματα και δυσκολευόμαστε να χαρούμε γιατί δεν έχουμε κατεύθυνση δεν ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση της ζωής μας η κατεύθυνση μας συνήθως είναι αυτό που εμείς θεωρούμε καλό είναι αυτό που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι σωστό. Αυτό όμω δεν είναι αρκετό. Ακόμη και στην πνευματική μας πορεία υπάρχει μία σύγχυση. Δεν έχουμε κατευθύνσεις και κατευθύνσεις δεν σημαίνει κάποιος να μας υποδείξει πως ζούμε αλλά δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Αυτά λοιπόν <coughs> τα κριτήρια ζωής είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε για να παίρνουμε κι εμείς τις αποφάσεις μας. Το να ακούσω κάποια κριτήρια ζωής δεν είναι αρκετό και για να μπορέσω να πάρω αποφάσεις ούτε αυτό είναι αρκετό. Χρειάζεται μέσα μας διάθεση. Χρειάζεται μέσα μας διάθεση για κάτι άλλο. Και η διάθεση αυτή για το κάτι άλλο είναι που λύνει, λύνει τα χέρια του Θεού και μπορεί να ασχοληθεί ο Θεός μαζί μας. Αν η ψυχή είναι κλεισμένη στα θέλω και στις ιδέες της και στις απόψεις της, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτήν ο Θεός, δεν μπορεί να δουλέψει ο Θεός με αυτήν την ψυχή. Όταν η ψυχή αρχίζει να ζητάει το κάτι άλλο, το κάτι διαφορετικό και έχει τέτοια διάθεση και είναι έτοιμη να κοπιάσει για αυτή τη διάθεση, λύνονται τα χέρια του Θεού και ο Θεός δίνει τη χάρη του και η χάρη του Θεού εμπνέει να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτών των λόγων, να κατανοήσουμε το, κριτήριο αυτών των, αυτού, α, το, να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των κριτηρίων αυτών της ζωής και να καταλάβουμε ότι είναι εφικτό να γίνει και είναι χαρά μας να γίνει. Αν ο άνθρωπος δεν επνευστεί από τη χάρη του Θεού, θεωρεί ότι όλα αυτά είναι δυσβάστακτα φορτία, δεν τα αντέχει και επανέρχεται στις ιδέες του, ο άνθρωπος, της συνήθειά τους του σε του για να μπορέσει να λυθεί ο άνθρωπος από αυτή την κατάσταση από αυτή την εχμαλωσία στις ιδέες του άνθρωπου από την εχμαλωσία του άνθρωπου στα κριτήρια ζωής που έχει, που είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του για να μπορέσει να ελευθερωθεί από αυτό χρειάζεται χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού δεν έρχεται με τη βία. Χρειάζεται να υπάρχουν προϋποθέσεις να υπάρχει γόνιμο έδαφος και γόνιμο έδαφος γίνεται ο άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί αυτό που ζει μέχρι τώρα ή καλύτερα αυτός ο άνθρωπος που έχει την εντιμότητα να αναγνωρίσει αυτό που είναι. Έχει, έχει την εντιμότητα να καταλάβει αν είναι καλά ή όχι. Και να μην βολεύεται στο ψεύδος. Ο Αββάς λοιπόν εδώ και όλοι οι Αγίοι μας είχαν την εντυμότητα να αναγνωρίσουν την κατάστασή τους και εσέβοντο την καρδιά τους. Τι σημαίνει σέβομαι την καρδιά μου, δεν την κοροϊδεύω. Δεν της δίνω ψέμα αντι δεν της δίνω δηλητήριο αντι τροφή. Σέβομαι την καρδιά μου, δηλαδή θέλω να ικανοποιήσω τις ανάγκες της, τις πραγματικές ανάγκες της, όχι τις ψευτικέ ανάγκες της. Και ο Άγιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο έχει αυτή την εντυμότητα γνωρίζω τι θέλει η καρδιά μου και δεν τη δίνω το ψέμα ε, ο Αβάς λοιπόν εδώ ο Αβάς βλέπουμε ότι κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα και είναι όλος του ο λόγος είναι ξεκαθάρισμα για το ο, τι έχει ανάγκη η καρδιά μας και πως αυτό να το ακολουθήσουμε αλλά επαναλαμβάνουμε αυτά που θα πει ο Αβάς δεν γίνονται χωρίς τη χάρη του Θεού δεν κατανόνται μόνο με τη λογική χρειάζεται ο άνθρωπος να εμπνευστεί από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δίδεται προς όλους, δεν την εισπράττουμε όλοι. Γιατί, γιατί είμαστε εχμαλωτισμένοι και δούλοι των παθών μας. Είμαστε εχμαλωτισμένοι στην ιδέα του εαυτού μας. Είμαστε εχμαλωτισμένοι εχμάλωτι στη γνώση του εαυτού μας, στις δικές μας ιδέες. Να δούμε λοιπόν αυτά τα κριτήρια που λέει ο Βαβάς. Καταρχήν, οι επιλογές που κάνουμε λέει κάπου η γραφή όπου ο, ο Θησαυρό, ο, ο εκεί που είναι ο Θησαυρό μα, εκείνη και η καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι αυτά που ο καθένα θεωρεί ω Θησαυρό. Τι είναι Θησαυρό για μας, Εκείνη η καρδιά μας. Εκείνη είναι δοσμένη καρδιά μας, Εκεί λοιπόν που είναι η δοσμένη καρδιά μα, μαρτυρεί αυτό το γεγονό και το τι κριτήρια ζωή έχουμε. Η καρδιά μας κάνει κάποιες επιλογές. Οι επιλογές αυτές καθορίζονται από τις επιθυμίες μας. Από το τι θεωρούμε για μα σημαντικό, τι θεωρούμε θησαυρό. Και αυτό λοιπόν κάνει, διαμορφώνει μια στάση ζωής. Η στάση ζωής που έχει ο καθένας μας εξαρτάται από τις επιθυμίες μας, από την καρδιά μας. Λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει ή να πεθάνει, για να μπορέσει ο άνθρωπος να χαρεί ή να λυπηθεί, για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ικανός να γιορτάζει ή όχι, εξαρτάται από τι επιλογές καρδιάς έχει. Αν για παράδειγμα, ε, θεωρώ ότι σημαντικό για μένα είναι να είμαι πλούσιος, να είμαι έθπορος, να έχω άνεση, τι είναι θησαυρό για μένα, τα υλικά αγαθά. Άρα τι κριτήρια ζωή θα έχω, θα καθορίζονται από αυτή την καρδιακή επιλογή. Που σημαίνει τι, ζημιά είναι όταν χάνω χρήματα, Κέρδωση να κερδίζω χρήματα. Οι σχέσεις μου καθορίζονται από αυτό. Ποιες σχέσεις μπορούν να μου αποδώσουν; από, από ποιες σχέσεις μπορεί να έχω συμφέρον. Άρα αυτή μου η επιλογή η καρδιακή που ρυθμίζεται από το ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου που είναι ο πλούτος κανονίζονται και οι επιλογές τη ζωή μου και καθορίζονται και τα κριτήρια ζωής. Έτσι λοιπόν το αν είμαστε σκληροί ή εποιηκείς. Το τι θεωρούμε αδικία. Ποια είναι η εσωτερική μας διάθεση για αυτόν που μας αδικεί. Ποια είναι η θέση μας και η στάση μας για τον κόσμο. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Το τι στάση έχουμε για τον κόσμο. Για τη ζωή. Για τα χρήματα. Για την αδικία. Για το δίκαιο. Όλα αυτά ε, αποκαλύπτουν και το περιεχόμενο και την ποιότητα του ανθρώπου. Λέμε ποιότητα ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο κανεί να το εξετάσει και να πει είναι καλό ή κακό κάποιο. Ούτε αυτό μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει αν κάποιο είναι καλό ή κακό. Το να είναι καλό ή κακό μπορεί να είναι σύμπτωμα κάποια στιγμή. Το σημαντικότερο είναι ποιο είναι το περιεχόμενο και η ποιότητα του ανθρώπου. Και αυτό αποκαλύπτεται από την καθημερινή στάση ζωή. Από αυτά τα πράγματα. Ο Αβάς λοιπόν, εδώ Ζωσιμάς μας δείχνει κάποια κριτήρια ζωής τα οποία ίσως δεν είναι τόσο συνηθισμένα και τόσο κατανοητά από την συνήθεια του κόσμου από το συνήθι τρόπο τον οποίο ζούμε. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Αρχίζοντας την δασκαλία του ο μακάριος Ζωσιμάς έλεγε τα εξής πρώτα έκανε το σημείο του σταυρού στο στόμα του μια απλή Κάνει το σήμα του Σταυρού στο στόμα του. Δηλαδή, τι σημαίνει. Ότι όλα ξεκινούν από τον Θεό. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Τίποτα δεν είναι δικό του δηλαδή. Κάνει το Σταυρό, δηλαδή αυτό ο λόγο και αυτά που θα πει να μην είναι δικά του, είναι δικά του, του κάθηκαν όλοι. Να είναι λόγια του Θεού. Και ότι όλη η ζωή του θέλει να είναι σταυρική. Όλη η ζωή του να είναι ευλογημένη με το λόγο του Θεού, με τη χάρη του Θεού, με την σταυρική ενέργεια του Θεού και όχι με τις δικές μας δυνάμεις κάθε στιγμή της ζωής μας κάνουμε το σταυρό μας δηλαδή τι ο Θεός να τα αναλάβει ο Θεός να καθοδηγήσει ο Θεός να φωτίσει η βάση της ζωής μας είναι ο Χριστός και συνεχίζει και λέει ο ο Λόγος του Θεού όταν ενανθρώπισε τόση χάρη προσέφερε σε εκείνους που επίστευσαν και πιστεύουν σε Αυτόν ώστε εφόσον η προαίρεσή μας επιθυμεί και η χάρη συνεργεί να είναι δυνατόν όποιος θέλει να μην υπολογίζει για τίποτε όλον τον κόσμο. <κοί> Δέστε τώρα, να μην υπολογίζει, με τη χάρη του Θεού, για τίποτα όλο τον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος είναι η ζωή. Όποιος κερδίζει τον κόσμο είναι δυνατός. Και όλος μας ο αγώνας είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Ακόμα και τον Χριστό το χρησιμοποιούμε για να είμαστε επιτυχημένοι στον κόσμο. Ε, τώρα δεν είναι ένα κριτήριο ζωή αυτό. Αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσουμε, πώ μπορούμε να αγωνιστούμε και πώ μπορεί ο αγώνα μα να έχει δυνατότητε και να έχει χαρά. Αν εσύ δηλαδή έχει ω ιδα... σημαντικό, αν ο καθένα μα έχει ως σημαντικό και ιδανικό και ω αγαθό μέγιστο τον κόσμων και ζει για αυτό και χρησιμοποιεί τον Θεό για αυτή την προοπτική, αυτό ο άνθρωπο πώ μπορεί να πολεμήσει τα πάθη του. Αφού εξ αρχή ζει με το πάθο. Λατρεύει το πάθο. Πώ μπορεί αυτό ο άνθρωπο να συγχωρέσει αυτό που τον αδίκησε, Είναι αδύνατο. Αν το κάνει, θα γεμίσει ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί δεν έχει σωστή προπόθεση, η βάση, το θεμέλιο, του η του δεν είναι ξεκάθαρη. Αν εγώ, α πούμε, με αδικήσει κάποιο και πάνω από συγχωρημένο να είναι, πώ θα το κάνω, Θα πει στον εαυτό μου. Αυτό θα μου φέρει αποθυμένα. Και θα έχω δυσκολίε ψυχολογικέ, οι οποίε θα σωματοποιηθούν. Τι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσω. Να ξεκαθαρίσω τι είναι για μένα ο κόσμος Και ποιο που είναι το κέντρο τη ζωή μου Εδώ λέω ο ότι Με τη χάρη του Θεού και με την προαίρεση του ανθρώπου Είναι δυνατόν εφόσον ο Χριστός ενθρώπισε Να μην υπολογίζει ο άνθρωπος για τίποτα όλο τον κόσμο Εδώ αυτό ακούγεται και λίγο αντικοινωνικό ε. Και τι να κάνουμε δηλαδή να μην είμαστε εκτός κόσμου Και τι σημαίνει ο κόσμος τελικά Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ο Κόσμος είναι τα πάθη μας. Κόσμος είναι το κοσμικό φρόνημα Κόσμος είναι η ανάγκη δικαιωσή μας έξω από την χάρη του Θεού Λοιπόν, δέστε τώρα, αυτό δεν είναι τροπή Να μην υπολογίζει για τίποτα όλο τον κόσμο και τι να υπολογίζουμε τελικά Όλο τον κόσμο δεν τον υπολογίζουμε για τίποτα Δηλαδή τον απορρίπτουμε, δηλαδή τον κατακρίνουμε, δηλαδή τον περιφρονούμε. Ποιο είναι ο κόσμο. Είναι κοσμικοί άνθρωποι, ασφαλώ, όχι κοσμικοί άνθρωποι. Το κοσμικό φρόνημα, το σύστημα του κόσμου. Λοιπόν, εδώ είναι ένα λόγο ανατρεπτικό. Λέει κάποιο είναι αναρχικό, μέγιστο αναρχικό, είναι βάσος εμά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Γιατί και ο αναρχικό δίνει την πρόταση ενό άλλου κόσμου, ο οποίο θέλει να διαμορφωθεί με τη δική του ιδέα. Άρα έχει αρχή πάλι αυτό. Δεν είναι αναρχικό, έχει αρχή το δικό του θέλημα. Και είναι εξαιρετικά εγωιστής Θέλει ο ίδιο να κυριαρχήσει, ανατρέποντα έναν κόσμο που δεν του αρέσει, ή μάλλον έναν κόσμο που δεν τον θεοποιεί τον ίδιο. Όταν έχουμε ένα σύστημα που εμένα δεν με θεοποιεί, δεν με αναγνωρίζει, θα το αντιπαλέψει και το παίξει τον αρχικό. Για να είμαι κι εγώ να βρω έναν τρόπο που να κάπου να αναγνωρίζουμε ω θεό και κυρίαρχο του παιχνιδιού. Ο αφάσο μα τα διαλύει, τα κάνει συγκρίμια. Αυτό είναι ένα αρχικός. Και λέει δεν υπάρχει κόσμος, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή λέει ότι αυτός ο οποίος ε, ανατρέπει, δεν υπολογίζει για τίποτα όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, όλο το σύστημα του κόσμου. Όλο το καθεστώς, το μεταπτωτικό. Το καθεστώς των παθόρμπας. Όλο αυτό, δηλαδή τι κάνουμε τώρα. Τι είναι κόσμος. Ανοίγει το, το ραδιόφωνο ώρα και λέει γυναίκα, πώς το λέει, Έλληνας κρίσος με νέα ονόματα. Ιδιοκτήτη ελληνικού νησιού. Πώ λέει λε, Ζωνιανιάκη, ήσυχο, ή κάτι, την Κρήτρο. Λοιπόν, αυτή η αυτή, αυτή κουβέντα, αυτή κουβέντα, το του κόσμου, αυτό είναι. Και ζούμε και υπηρετούμε με αυτό το σύστημα. Είτε έτσι, είτε αλλιώ. Είτε με χρήματα, είτε με θελήματα. Έρχεται λοιπόν, αυτό είναι ο κόσμο. Αυτή η διαφήμιση είναι ο κόσμος το ιδανικο του κοσμου αυτο ειναι και ζουμε και υπηρετουμε αυτο το συστημα ειτε ετσι ειτε αλλιώς ειτε με χρηματα ειτε με θεληματα ερχεται λοιπον αυτο ειναι ο κοσμο αυτη η διαφημιση ειναι ο κοσμο και λέει ο Αβάζο μας ότι με τη χάρη του Θεού κανεί μπορεί να μην υπολογίσει τίποτα για όλο τον κόσμο. Γιατί? Γιατί αυτό το σύστημα με φέρει σε διχασμό εσωτερικό, ο οποίο προβάλλεται στι σχέσει μα. Όταν εγώ έχω ενδιαφέρον να κερδίσω, να αποκτήσω, δεν θα με φέρει σε σύγκρουση με τον άλλο. Δεν θα μου δημιουργήσει τον ανταγωνισμό. Πώ θα μάθω την αγάπη. Πώ θα μάθω την ταπείνωση. Πώ θα μάθω να συγχωρώ. Πώ θα μάθω να ανέχομαι αυτό που με αδίκησε. Αυτό λοιπόν ω βάση είναι η βάση που γεννάει ένα ήθος, μια στάση ζωής, έναν τρόπο ζωής. Και λέει, συνεχίζω να βάζω όσοι και λάβανε ό,τι έβρισκε λέει, είτε άχυρο, είτε ράμα, είτε οτιδήποτε άλλο ευτελές αντικείμενο και έλεγε. Ποιος αγωνίζεται η φιλονική η μνησικακή η θλίβεται γι' αυτό, ας δεν έχει χάσει πραγματικά το νου του. Μόνο ένας άνθρωπος που έχασε το νου του, Διαμαρ... Δια, ε, ε, νησικακή και συγκρούεται για κάτι τέτοιο λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού λέει που προκόπτει και προχωρεί θεωρεί όλον τον κόσμο σαν αυτό το άχυρο έστω και αν κατέχει όλον τον κόσμο διότι όπως λέγω δεν βλάπτει το να κατέχει κανείς αλλά το να κατέχει με πάθος και ξεκαθαρίζει πράγμα δεν είναι κακό τα υλικά αγαθά είναι το πάθος με το οποίο τα κατέχουμε η εξάρτησή μα, η θεοποίηση αυτού του πράγματο, που σημαίνει ότι έχω εντοπίσει για μένα ότι η χαρά μου είναι αυτό. Είναι αυτό. Εάν έχω εντοπίσει ότι η χαρά μου είναι αυτό, τότε έχω ταυτίσει τον εαυτό μου με αυτό. Δηλαδή, με τι το έχω ταυτίσει, με το ευτελέ αντικείμενο. Δηλαδή, με τι, με τον θάνατο. Δεν έχει ζωή αυτό το ευτελέ αντικείμενο. Αυτό δεν έχει χάσει το νου του. Δηλαδή, τι... έτσι υποβαθμίζουμε και υποτιμούμε τον εαυτό μα. Όταν θεωρούμε ότι αυτό είναι για μα χαρά, αυτό είναι για μα ζωή, άρα δεν έχουμε άλλε προσδοκίε. Και θεωρούμε ότι οι δυνατότητε μα είναι αυτό, η χαρά μα είναι αυτό. Λοιπόν, ποιο άνθρωπο δεν έχει χάσει το νου του, και όλοι τον έχουμε χάσει, γιατί λίγο πολύ έτσι όλοι κινούμεθα. Εμεί έχουμε εντοπίσει εκεί την ζωή. Και μνημόνευσε λίγο των αδελφών που είχε τα λάχανα και έλεγε, Μήπω δεν έσπηρε. Δεν εκοπίασε, δεν εφύτευσε και καλλιέργησε. Κι όμως τα είχε σαν να μην τα είχε. Γι' αυτό όταν τον επισκέφτηκε ο γέρον θέλοντας να το δοκιμάσει και άρχισε να τα συντρίβει είπε ο γέροντας να δοκιμάσει πόσο εξαρτημένος είναι από αυτά και άρχισε να τα δύλη, να τα καταστρέφει. Δεν εμφανίστηκε εμπρό του αλλά κρύβηκε. Και όταν απέμεινε μόνο μία ρίζα τότε του είπε, εάν θέλει πάτερ Άφησέ τη για να κάνουμε με αυτή συμπόσιο. Τότε ο Άγιος σε κατάλαβε ότι είναι γνήσιος του Θεού. Και όχι το Λαχάνον. Και του λέγει, αδελφέ, έχει αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού σε σένα. Για αν όμως αγαπούσε με πάθος τα Λάχανα, θα εδεικνιόταν αμέσως με τη θλίψη και την τραχή του. Αλλά έδειξε ότι είχε σαν να μην τα είχε. Λοιπόν, να έχω σαν να μην τα έχω. Αυτό ή ο τρελό θα το κάνει αυτό που έχει παραλογιστεί, που δεν είναι καλά στα μυαλά του, ή αυτό που έχει ξυπνήσει με κάτι άλλο μέσα του. Δηλαδή, αν πάρει σε έναν ένα ψυχολογικό ένα άνθρωπο, ο οποίος, κοίταξε, του καταστρέψαν όλα και δεν είπε τίποτα, αυτό θα πει έχει κατάθλιψη, έχει μελαχολία, έχει απαραιτηθεί από τη ζωή. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Ο οποίο έχει, έχει άνοιγμα ο άνθρωπο, ούτε προσέχει τον εαυτό, τίποτα. Αυτό ο άνθρωπο όμω ή μπορεί να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιο και ο τρελό δεν γιατί ένα μόνο ο οποίο έχει κάτι άλλο βρει μέσα του και έχει αποδεσμευθεί από αυτά τα πράγματα, πετάει η χαρά του είναι κάτι άλλο. Η υπηρεσία του είναι κάτι άλλο. Εμεί γιατί βασανιζόμαστε, γιατί δεν βρήκαμε την πραγματική μα ουσία, δεν βρήκαμε την πραγματική μα περιουσία. Είμαστε θλιβερέ ύπαρξει και μαχόμαστε με ανοησίες. Ο ένα μάχεται τον άλλο για να υποστηρίξει τα δικιά του. Αυτό είναι μιζέρια. Α ξέρουμε όλα τα θεολογικά πράγματα. Η καρδιά μα είναι νεκρή. Δεν έχει χαρά, δεν έχει ελευθερωθεί. Και μένουμε στι ανοησίε μα. Αν όμω η καρδιά μα έχει ελευθερωθεί, έχει ζήσει κάτι, έχει ζήσει την χάρη του Θεού, λίγο, λίγο, μια σταγόνα από την χάρη του Θεού, δεν νοιάζεται για τίποτα. Μια φορά στη ζωή μου το ένιωσα, στη χειροτονία μου. Όταν έγινε παπάς δεν καταλάβαινα τίποτα. Μετά, όταν έφυγε άλλη να φεύγει χάρη του Θεού, όλα με πειράζανε. Τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο άνθρωπο ζει στην χάρη του Θεού, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αλλού. Χαίρεται. Είναι δυνατόν. Να σου δώσουν όλο το θησαυρό του κόσμου και να ασχολείσαι με ανοησίε. Από τη στιγμή που ασχολούμαστε με τα μικρά, δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Όχι. Προφασιζόμαστε ότι την έχουμε. Με τα λόγια την έχουμε. Με τη θεωρία τα έχουμε. Με τη γνώση μα την έχουμε. Με το βίωμά μα, με την πραγματικότητα δεν την έχουμε. Έτσι λοιπόν, μόνο ο άνθρωπο που έχει τη χάρη του Θεού, αυτό που έχει εντοπίσει ότι η χάρη του Θεού είναι η ζωή του, μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτά λοιπόν δεν αντέχουν σε λογική έρευνα. Αυτά δεν αντέχουν σε διάλογο. Ή αποφασίζεις να κινηθείς έτσι ή όχι. Δεν μπορείς κάποιον άνθρωπο τον εαυτό σου να πει σε διάλογο τον πείσεις ότι κοίταξε αυτό έτσι αυτό αλλιώς τι μου συμφέρει να κάνω. Αυτά πρέπει δεν πηγαίνουν έτσι. Αν πας με το σου δεν θα βρεις τη χάρη του Θεού. Και να βρεις τη χάρη του Θεού πρέπει να αρνηθείς το συμφέρον σου. Πρέπει να ρίψω κινδυνέψεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του στην καθημερινότητα ζει υπολογιστικά αποκλείεται να έχει εμπειρία της αγάπη του Θεού και ούτε θα έχει αν δεν μετανοήσει αν δεν πάψει να είναι υπολογιστικός αν δεν βγει από το συμφέρον του είναι πολύ βασικό αυτό γιατί εδώ δεν είναι μια ιστορία μιας αδυναμίας είναι που έχει δρομολογήσει ο άνθρωπος στην ύπαρξή του τι ήθος έχει διαμορφωθεί μέσα του αν είναι ο κόσμος ή ο Χριστός Και έλεγε πάλι ότι μια θερμή προαίρεση σε μια ώρα να προσφέρει στον Θεό όσα άλλη προαίρεση νοθρύνει σε 50 έτη. δες τι λέει. Είμαι τέτοιο, αλλά αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι και μια στιγμή. Αλλά η στιγμή αυτή να έχει θερμότητα, να έχει αλήθεια. Και δεν κρίνονται τα πράγματα ούτε με την ποσότητα του χρόνου ούτε με την ποσότητα των προσευχών μας κρίνεται με τη διάθεση της καρδιάς. Και λέγει, έλεγε πάλι ότι μια θερμη προαίρεση μιας σε μια ώρα να προσφέρει στον Θεό ως άλλη προαίρεση σε 50 χρόνια. Και αν είδουν οι δαίμονες ότι κάποιος υβρίστηκε ή ατιμάστηκε ή εζημιώθηκε ή έπαθε οτιδήποτε παρόμοιο και θλίβεται όχι διότι Εκακοποιήθηκε Αλλά διότι δεν υπέφερε γεννία τέτοια επίθεση Φοβούνται Διότι γνωρίζουν ότι Άγγισε την οδό της αλήθειας Και θέλει να περιπατήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού Τι φόβορα αυτό ε Ο διάβολος αυτό φοβάται Για ποιο λόγο λέει Γιατί τότε αυτό είναι κριτήριο Ότι ο άνθρωπος Βαδίζει την οδόν του Θεού Ποιο λέγει Ότι κάποιος υβρίστηκε ή ατιμάστηκε, ή εζημιώθηκε, ή έπαθε οτιδήποτε παρόμοιο και θλίβεται. Όχι διότι εκακοποιήθηκε, αλλά διότι δεν υπέφερε γενναία τέτοια επίθεση. Δεν υπέφερε γενναία τέτοια επίθεση, δηλαδή τι. Ότι δεν έχει επενδύσει στον Χριστόν, Χριστό, αλλά έχει επενδύσει στον κόσμο. Ο άνθρωπο που επενδύει στον κόσμο τρομάσει με αυτά, φοβάται με αυτά, διαμαρτύρεται για αυτά, προσβάλλεται με αυτά, προφυλάσσεται από αυτά, νιώθει ανασφαλίζει από αυτά, διχάζεται εξαιτία αυτό. Όταν ο άνθρωπο όμω έχει επενδύσει στον Χριστό και έχει αποφασίσει ότι εκεί είναι η ζωή, τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι προσευχή. Ποιαν ψυχή είναι θα χαρητώσει ο Θεό, λέει κάποιο, ο Θεό κάνει διακρίσει. Γιατί κάποιο σου βασανίζει, κάποιο όχι. Δεν βασανίζει. Απλώς κλείνουμε εμεί την πόρτα μας στον Θεό. Όταν έχουμε αποφασίσει ότι θα λειτουργήσουμε τη δικαιοσύνη μας με τους υπολογισμούς μας κλείνουμε την πόρτα στον Θεό. Δεν έρχεται ο Θεός. Και οι θλίψεις μας υπάρχουν ως σημάδια ότι δεν είμαστε κόντα στον Θεό. Και τα επιτρέπει ο Θεός για να μαλακώσει η καρδιά μας. Να θυπνιστεί σε αυτή τη διαδικασία. Αν όμως η ψυχή ανοίγεται στον Θεό τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό ε, ότι ο άνθρωπος ε, ακολουθεί τις εντολές του Θεού όταν δεν θλίβεται γιατί αδικήθηκε. Αλλά γιατί δεν υπέμεινε εν κατά Θεόν αυτή την αδικία. Δηλαδή με γενναιότητα. Δεν υπέμεινα με γενναιότητα γιατί είμαι σε κατάσταση αμαρτίας. Γιατί δεν είναι πλήρης η καρδιά μου χάριτος Θεού. Πότε είμαι κοντά στο Θεό και πότε όχι. Και αυτό μου γεννά μία θλίψη και παλεύω. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Ούτε καν αυτό. Ακόμα τον Θεό θέλω να αντιδικήσει αντί και να μας προστατεύσει κατατροπώνοντας τους εχθρού μας. Το περιεχόμενο ακόμα των εξομολογήσεων μα είναι μια προσπάθεια δικαίωσή μας, κυρίως στις σχέσεις. Μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε. Έχω ταραχή δεύτερο εγώ, άλλο που με ενόχλησε. Δεν μπορούσα να κάνω προσευχή γιατί είχα, είχ, υπήρχε αναστάτωση στην οικοδομή μα και δεν υπήρχε ησυχία. Ο βρίσκει μια φορμή όχι να, να, να αναφερθεί για το δικό του πρόβλημα και να μετανούσει αλλά για να βρει μια πρόφαση να προστατεύσει τον εαυτό του. Ε, αυτό τι σημαίνει, πού έχουμε εντοπίσει τη ζωή ή στον κόσμο ή στα δικαιώματά μας. Και λυπούμεθα γιατί κακοποιήθημε και πάμε στην εξομολόγηση να πούμε «Καημένο άνθρωπο, πόσα υπόφερε στη ζωή σου». Γι' αυτό πάμε. Αλλά για ποιο λόγο πάμε να πούμε ότι δεν είχαμε υπομονή. Ότι αδικηθήκαμε και δεν το υπομείναμε γενναίω. Γιατί λείπει ο Θεός από την καρδιά μας Γιατί ακόμα έχουμε φαντασιωθεί ότι η χαρά μας είναι στο ψέμα και όχι στην αλήθεια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ, Μπορείτε να μα πείτε μια λύση. Αν είναι μικρή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η μεγάλη να μην είναι. Θα συνεχίζουμε και θα το δούμε αυτό. Και έλεγε ότι. Ή αν, σκεφτεί κάποιον, κάποιον, αν σκεφτεί κανείς κάποιον που τον έθλιψε ή τον εζημίωσε ή τον ελιδόρησε, ή του έκανε οποιοδήποτε κακό και πλέκει λογισμούς εναντίον του, τι κάνει. Τι φαντάζεσαι ότι κάνει. Απλά τα λέει ο Άγιος. Α, τα λέει απλά και ξεκάθαρα γιατί για αυτόν η ζωή είναι ο Χριστό και όχι ο κόσμος. Εμείς δεν τα κατανοούμε αυτά. Γιατί η ζωή μα για, για μα είναι ο κόσμος. Και επαναλαμβάνουμε, για να γίνει για μα ζωή ο Χριστό, δεν θα γίνει με την βία. Πρέπει να το ζητήσουμε. Πρέπει να το αποφασίσουμε. Πρέπει να υπάρχει διάθεση. Πρέπει να ανοιχτεί η καρδιά μα στον Χριστό. Έλεγε, εάν σκεφτεί κανεί κάποιον που τον έθλιψε, ή τον εζημίωσε, ή τον ελιδόρισε και του έκανε οποιοδήποτε κακό και πλέκει λογισμού εναντίον του, όπω συνήθω κάνουμε, επιβουλεύεται την ίδια την ψυχή του, σαν οι δαίμονες. Ο ίδιο γίνεται δαίμονα του του καταστρέφει η ψυχή του διώχνει τη χάρη του Θεού διότι αυτό το αρκεί για επιβουλή και τι λέγω εάν πλέκει λογισμούς εάν δεν το μνημονεύει σαν ιατρών αδικεί τον εαυτόν του πολύ όχι μόνο Εδώ δέστε ένα τροπή θα μας τρελάνει τη μια λέει ότι να ανεχθούμε αυτό που μας έγινε στην άλλη μας λέγει ότι εάν πλέξουμε λογισμού γινόμαστε σαν οι δαίμονες. και όχι μόνο όλοι αν πλέξουμε στα λογισμού συναντίοντας αλλά αν δεν το μνημονεύσουμε σαν ιατρών αυτό που μας αδικεί αδικούμε τον εαυτό μας αδικούμε την ψυχή μας Αυτέ είναι οι θεωρίες εμείς έτσι τα αντικρίζουμε γιατί? γιατί είμαστε ξενέρωτοι χριστιανοί δεν προσευχόμαστε δεν έχει η καρδιά μας ξυπνήσει στην αγάπη του και δεν είναι κατάλαβα ότι για μα είναι θησαυρό αυτό Φώ είναι αυτό για μας Φώτα για μας είναι τα δικά μας, οι δικές μας ιδέες οι δικέ μας απόψει, οι δικοί μας σχεδιασμοί λέμε δεν προσευχήθηκα δεν έκανε τον κανόνα μου και τι έγινε τι έγινε απλώς η καρδιά μας κρυώνει γίνεται ανεμική και χάνει το ήθος της, χάνει το ήθος του Χριστού και το ήθος μας είναι αυτά τα πράγματα και η προσευχή μας τι γίνεται μια προσευχή που ζητούμε να ανταποκριθεί ο Θεός στου σχεδιασμούς μας που το ήθος, του σχεδιασμό μας είναι η μα. Δεν είναι δικαιοσύνη μα, εγγραφείο. Δέστε τι γίνεται, είμαστε πολύ πλεγμένοι. Ακόμη και η προσευχή μα, τι κάνουμε, πάμε, πάμε στην προσευχή μα ως αδικημένοι. Και ζητούμε από τον Θεό να κάνει έτσι τα πράγματα που να αποκαλυφθεί η αλήθεια μα. Που τι θέλουμε ε, εμεί αλήθεια, τη δικαιώσή μα έναντι τον ανθρώπων. Και λέμε, κάνω υπομονή, κάποτε θα μου το αναγνωρίσουν, κάποτε θα έχουν τα πράγματα έτσι, θα μου ζητήσουν και συγγνώμη. Και φτιάχνουμε ιδέε. Τι είναι γι' αυτό. Εμεί το δαίμονα το τελατρεύουμε. Δεν έχουμε υποψιαστεί ότι αλλού είναι το κέντρο ζωή μα. Και δεν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού πραγματικά. Εμεί θέλουμε Θεού, θέλουμε να μάθουμε. Άραγε, έκανα σωστά για να επιτύχω ή όχι. Ε, έκανα έτσι ώστε να, να με ευλογήσει ο Θεό. Θέλημα Θεού είναι αυτό. Άπαξ διαπαντό. Να μάθουμε. Να μην προσπαθούμε να αυτοδικαιωνόμαστε Και να βλέπουμε ότι ο άλλος που μας επιβουλεύεται Δεν είναι εχθρός μας Είναι εχθρός του εαυτού του Εχθρός του εαυτού μας γινόμαστε εμείς Όταν βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε αυτόν ως επίβουλον Ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ιατρός μας Κάπου παρακάτω το είδα και ήταν τρομερό Αυτό που έλεγε να το δω πού το είχαμε δει Λέει, Α καταλάβουμε τούτο, δεστε τι, τι εκπληκτικό λέει. Ότι κανένας δεν λέγει την αλήθεια εκτός από εκείνους που μας κατακρίνουν. <Συλίκη> λέει την αλήθεια για ποιον λόγο. Γιατί αυτός μας κατακρίνει, τι, μας κατηγορεί. Τι λέει, ότι είμαστε αδύναμοι. Με αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Ανεξάρτητα αν είναι ακριβή αυτά που, λέει, αυτός, που μας κατακρίνει, στην ουσία την αλήθεια λέγει. Και τι λέει, ποιο λέει ψέμα, αυτός μας επαινεί. Διότι κανείς δεν ψεύδεται εκτός από εκείνους που με πενούν και με καλοτυχίζουν. Και κανείς δεν λέγει αλήθεια εκτός από εκείνους που με επικρίνουν και με ξεφτελίζουν. Όπως είπα προηγουμένως. Εμείς όμως οι καθώς πρέπει κύριοι και κυρίες και καλοί χριστιανοί του τύπου και της ευγένειας αλίμωνο μη με στραβοκοιτάξει κάποιο. Επαναστατώ γιατί μέσα μου άλλο πνεύμα κυριαρχεί. Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Που δεν έχω βρει την χαρά. Γιατί στην εγχωρία μου όταν κάποιο με επιβουλεύεται, Γιατί νιώθω ότι κάτι μου κλέβει, κάτι μου στερεί. Τι σου στερεί, τι σου κλέβει, τη δύναμή σου. Δηλαδή αυτό είναι η περιουσία σου. Αν η περιουσία σου είναι ο Χριστό, ποιο μπορεί να τον κλέψει, αυτό που σε επιβουλεύεται. Μα πιο πολύ θα αυξηθεί ο Χριστό μέσα σου. Πιο πολύ θα αυξηθεί χάρη στο Θεό όταν σε επιβουλεύεται. Άρα τι γίνεται, α κάνουμε έναν υπολογισμό, κάνουμε έναν απολογισμό του ποιοι είμαστε. Από αυτά φαίνεται. Από αυτά τα απλά πράγματα Δεν χρειάζονται φιλοσοφίες Απλά πράγματα χρειάζονται Όταν λοιπόν κάποιος Με επιβουλεύεται, με αδική Και αμέσως επαναστατώ Και θλίβομαι και μελαχολό Και αντιδρώ Τι σημαίνει τούτο Τι σημαίνει ότι Αυτός με αδίκησε Δηλαδή τι σου έκανε Μου υποβάθμισε Το όνομα Που υποβάθμισε την προσωπική μου αξία τι σημαίνει τούτο, ότι η αξία σου ήταν το όνομά σου, η αξία σου ήταν η δύναμή σου. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Ανεξάρτητα τι ακροβατισμού διανοητικού μπορούμε να βγάλουμε. Για εκείνο που μου κάνεις τότε, μου σε εκείνο και το άλλο και το παράλληλο και αρχίζουμε ένα διάλογο. Αυτή η διάλογοι είναι δαιμονική, δεν οδηγούν πουθενά. Γιατί θέλω να προστατεύσουμε τον εαυτό μα θέλω λέμε προστατεύσουμε τη δύναμή μας. Δεν υπάρχει χάρη του Θεού σε αυτά. Δεν υπάρχει συνεννόηση Δεν υπάρχει τέλος. Τέλος θα υπάρχει στη μετάνια Όταν αποφασίζει ο άνθρωπος να μετανοήσει. Και όσο αναβάλουμε τη μετάνοια τόσο δυναμώνει το αντικείμενο πνεύμα μέσα μας. Τόσο αλλοιώνεται το φρόνημά μας. Όσο ο άνθρωπος αναβάλει τη μετάνοια του. Δεν είναι κάτι απλό. Με την του χρόνου αλλοιώνεται το ήθος και το μα αδυνατίζει ο Χριστό μέσα μας και δυναμώνει το πόνηρο πνεύμα αν όμως για μας περιουσία είναι ο Χριστός ποιος μπορεί να μας το κλέψει τα άσχημα λόγια ποιος, προ, ποιος προσβάλλεται ο Χριστό, ο Χριστός δεν προσβάλλεται, είναι μέσα μας είναι η χαρά μας, είναι η πληρότητά μας τότε τι καταλαβαίνουμε εφόσον έχουμε τον Χριστό κατανοούμε και ότι ο άλλος είναι σώμα μας είναι μέλος του ίδιου σώματος και δεν μπορώ να το αγνοήσω. Δεν μπορώ να μη συμπάσχω. Τότε θλίβομαι για τον άνθρωπο που λειτουργεί έτσι. Θλίβομαι όχι κατακριτικά. Όχι περιφρονητικά. Αλλά θλίβομαι ότι είναι έξω από την χαρά. Έξω από το χώρο της ζωής. Ο άνθρωπος αυτό είναι σπεθαμένος άνθρωπος. Και θλίβεται η καρδιά μου. Και προσεύχομαι. Και ζητώ το έλεος του Θεού. Και για μένα και για Αυτόν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υποθέσεις διαλόγου, είναι υποθέσεις προσευχής και μετανοίας και συνειδητοποίησεις. Εκείνος σε καθαρίζει και οφείλει να τον μνημονεύει σαν ιατρών, σταλμένον σε σένα από τον χριστών. Χρεωστείς να πάθεις για το όνομά του και οφείλει να τον έχει σαν ευεργέτη. Είναι ευεργέτη μου. Λοιπόν, αυτό το ήθος έχουμε δύο συμπεριφορέ, δύο στάσει ζωή. Η μία είναι ο κόσμο, η άλλη είναι ο Χριστό. Ο κόσμο είναι αυτό μου που θέλει να δικαιώνεται, που θέλει να προστατεύεται, που θέλει να μην αδικείται, που θέλει να αντιμετωπίζει δυσκολίε. Ο άλλο είναι ο Χριστό, ο οποίο ζητεί την αλήθεια, ζητεί το, αλήθεια, το αιώνιο, ζητεί το φω, ζητεί το σώμα του Χριστού, ζητεί την πληρότητα, ζητεί τα πάντα, ζητεί αυτό που έχει ανάγκη. Και βρίσκει ότι ο τρόπος να το βρει, τον βρει ο τρόπος να τον βρει τον κάνει ευαίσθητο. Ευεστιντον όχι απλά ψυχολογικά. Όλος γίνεται μια ευαισθησία. Τι σημαίνει ευαισθησία. όχι το κλάμα αυτή, αχتي... άσχημα περνάμε και πόσο μαρτωλοί υπάρχουν στον κόσμο. Κυρίως ευαισθησία είναι η διάκριση. Ευαίσθητες κερές να, να αντιλαμβάνουμε Πότε έρχεται η επιβολή του εχθρού Να αντιλαμβάνουμε Τα βέλη τα εικονημένα Του πονηρού Που εισέρχονται ε, ε, ε, Ορμούν προς εμένα Να αντιλαμβάνουμε πού είναι η ζωή Πού είναι ο θάνατος Που αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο Να αποδειχθούν Λογικά και διανοητικά Σε άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένο Ή στη λογική του δεν μπορεί να γίνει κουβέντα Είναι αδύνατο Τότε σε παρασύρει κι άλλος το δαίμονα του Σε δαιμονίζει και σένα Αν προσπαθήσεις άνθρωπο Που είναι εγκλωβισμένος στη λογική του Να το ξυπνείς τη λογική του Χριστού Θα σε κάνει και ένα δαίμονα Δεν είναι δυνάτον αυτό το πράγμα Γιατί θα σε φέρει λίγο λίγο Στη λογική έτσι ή αλλιώ. Α ή βήτα Δίκαιο ή άδικο, ανάλυση αυτού, ανάλυση του άλλου. Γιατί για να μην πούμε ήμαρτον πολύ απλά, Γιατί δεν λέμε ήμαρτο, γιατί φοβούμε θα μην χάσουμε την εικόνα μα. Γιατί το ύματο είναι το γκρέμισμο ότι χτίσαμε, τη εικόνα μα και δεν θέλουμε να προσβληθεί. Δεν θέλουμε να το χάσουμε. Γιατί δείχνει αυτό ότι δεν πιστεύουμε στη χάρη του Χριστού. Πιστεύουμε στον εαυτόν μα. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Δεν τον αγαπούμε τον Χριστό το Χριστό τον έχουμε ως θεωρία, ως λόγια, ως ικανοποίηση της λογικής μας ή των συναισθημάτων μας. Δεν το θέλουμε ως μια πράξη σταυρική. Και μπαίνουμε τότε σε, αυτή, σε αυτό το διαλογό. Τι κάνουμε τότε, σιωπούμε και προσευχόμαστε. Και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Και να μην πέσουμε σε κατάσταση κατακρίσεως. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολλές φορές... Η θλίψη για τον άλλον είναι μια ωραία καλυμμένη κατάκριση. Μια κατακριτικότητα όμορφα, επενδυμένη. Η λύπη που δεν έχει κατάκριση είναι σε αυτή την οποία μπαίνουμε και εμείς μέσα. Και σαν ένα σώμα αναγνωρίζουμε την πτώση μας και την πτώση του άλλου. Και ζητούμε το έλεσμα του Θεού. εάν δεν έχεις απαλλαγή απο την κακή, λέγει ούτε επιθυμείς να απαλλαγείς ο Κύριος είναι ανέτιος Δευτείο Θεός δεν έχει καμιά ευθύνη. δεν θέλεις ούτε ο Θεός μπορεί να σε σώσει εάν δεν θέλεις να την κακία, ούτε επιθυμείς να απαλλαγείς μπορεί να φαίνεσαι καλός άνθρωπος στον κόσμο μπορεί να φαίνεσαι δίκαιος άνθρωπος στον κόσμο νομιμόφρον ηθικός δεν είναι δείγμα αυτο υγείας. Δείγμα Υγεία θα μας το δείξει η καρδιά μας. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη, αν επιθυμούμε να απαλλαγούμε από την κακία μας. Αν δεν θέλουμε, δεν μας σώζει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας σώσει. Είναι δύνατον. Δεν είναι με τα χέρια του Θεού. Δεν μπορεί να, να, να, να, να εργαστεί μαζί μας. Το Πάσχιν είναι σύμπτωμα αρρωστημένη ψυχή. Το να πάσχει για τι αδικέ που σου γίνανε, να θλίβεσαι, να μην το σηκώνει, αυτή είναι η αρρωστή ψυχή. Ότι διαρκώ είσαι επικεντρωμένο στο τι έπαθε, στο τι σου κάνανε και κλείνει στον εαυτό σου και θλίβεσαι και αρχίζει να μη ξοκλάματα και απομονώνεσαι, ο ένα με τον Α τρόπο, ο άλλο με τον Β τρόπο, αυτό δείχνει μια αρρωστημένη ψυχή. Η υγιή ψυχή είναι αυτή που προσπερνά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ταραχτεί προ στιγμή, αλλά το προσπερνά. Αρχίζει και βλέπει ότι αλλού είναι το πρόβλημα. Και οφείλει, λέει, να ευγνωμονεί τον αδελφόν. διότι. Γιατί να τον ευγνωμονώ. Κακό μου έκανε και θα τον ευγνωμονώ. Κοίταξε, αν κακό είναι τα χρήματα που έχασε, ναι. Αν κακό είναι η νόσο που υπάρχει μέσα σου, η πλεονεξία, τότε οφείλει, αν θεωρήσει κακό, είναι αυτό. Δηλαδή, τι θεωρεί ο καθένα κακό. Θεωρεί τα χρήματα που έχασα. Ή η πλεονεξια μου κακό. Αν τα χρήματα που έχασα κακό, τότε δικαίω διαμαρτύρομαι και να επιτεθώ στον άλλο Και άρα τι δείχνει, δείχνει ποιο είναι το ήθο μου, τι είναι για μένα θησαυρό, τι, τι είναι για μένα ζωή, ανεξάρτητα αν κάθε Κυριακή. Ανεξάρτητα αν εξομολογούν. Μάλιστα, άλλο παπά, Ευαγγέλιο αυτό. Το θέμα είναι τι στην πραγματικότητα είναι θησαυρό για μένα. Πόσοι κοινωνούν και εξομολογούν και είναι φοροφυγάδε, ε, και επίσημα και με τον νόμο. Και πως εξομολογούντα και κοινωνούμε και άμα χραντζονησούν το αυτοκίνητο μας τρελαινόμαστε Τι είναι για μας θησαυρός Έτσι λοιπόν εάν για μένα πρόβλημα είναι τα χρήματα που έχασα καλώς διαμαρτύρωμα αλλά αυτό να το για μένα αυτό είναι ζωή Αν όμως για μένα πρόβλημα είναι το πάθος και η πλειονεξία τότε ο είναι μου Γιατί? Γιατί με τον τρόπο του με ενόχλησε και τι βγήκε, βγήκε στην επιφάνεια η νόσο. που έχουν συμπτώματα μπορούν να θεραπευτούν, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αρρώστιε που δεν έχουν συμπτώματα είναι πολύ προβληματικέ. Και ο άλλο, ο οποίο γίνεται για μένα κατάρα, είναι τελικά ευλογία. Γιατί φέρει στην επιφάνεια το σύμπτωμα. Και μπορώ να δω τι μου γίνεται. Εμεί τι λέμε, καλό φίλο είναι αυτό που λέει ωραία λόγια, που με επενεί, που είμαστε φίλοι, δεν, ποτέ δεν αντιδρά. Και τι που τα βρίσκουμε. <και> αυτό είναι αγάπη. Αυτό εμεί θέλουμε, η χριστιανή αγάπη. Αν άλλο μου βγάλεις επιφάνει το πρόβλημα, αυτό είναι εχθρός μου. Δεν του ξαναμιλώ. Αντιδρώ. Δημιουργώ μετά ομαδοποιήσεις, σέκτες. Η Εκκλησία έχει κατατίσει να είναι μια σέκτα αυτοϊκανοποιούμενων και αλληλοϊκανοποιούμενων προσώπων. Δεν είναι μια κοινότητα. Όπου ένας μπορεί να πει την αλήθεια στον άλλο και να στενοχωρήσει τον άλλο. Γιατί πρέπει να βγει η ασθένεια στην επιφάνεια. Και μόλι βγει η ασθένεια στην επιφάνεια, δεν το αντέχουμε και αντιδρούμε. Και δεν λέμε ήμαρτο. Βρίσκουμε δικαιολογίε χίλιε δύο μορφέ. Τι οφείλει, λέει, να των αδελφών, διότι διαμέσου αυτού εγνώρισες την νόσο σου και να δεχθεί τι ενέργειέ του προ εσένα σαν ιαματικά φάρμακα που σου από τον Ιησού. Ιάν δεν όχι μόνο δεν ευχαριστείς αλλά πλέκεις λογισμούς εναντίον του ουσιαστικά λέγεις στον Ιησού ανεξάρτητα να αν το λες στον γείτονα δεν θέλω να γιατρευτώ από σένα δεν θέλω να δεχθώ τα φάρμακά σου θέλω να σαπίζω στα τραύματά μου θέλω να γίνω υπήκος των δαιμόνων αυτό λέει τρελά πράγματα τα ζει είναι τρελά για εμάς που είμαστε τυφλωμένοι στην επιφάνεια Ζούμε την, το ψέμα, την, το, την επιδερμίδα της ζωής και όχι το βάθος και την αλήθεια τη ζωή. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Τα Χριστούγεννα που είναι για παράδειγμα που έρχονται σε λίγες μέρες που είναι το μυστήριο της συγκατάβαση του Θεού, που ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μα κάνει Θεούς που είναι το μυστήριο που ο Θεό αποκαλύπτεται πού, φανερότε, πού γεννιέται, στη Φάτνη, ασήμαντο, ξεχασμένο. Για ποιο λόγο για να είναι ο Θεός των ξεχασμένων και ανυπόληπτων; και γεννήθηκε στην ησυχία για να πει ότι μόνο ησυχαστικά ζώντας μπορούμε να το βρούμε. Όταν γίνουμε ασήμαντοι, ελάχιστοι, ανύπαρκτοι και ζούμε στην ησυχία μας και στο σπήλαιο της καρδίας μας διαλεγόμεθα με αυτό που συγκαταβαίνει τότε μπορεί κάτι να γίνει μέσα μας. Αυτό είναι το βάθος της γιορτής. Εμείς αυτό όλο το βάθος και με το σύστημα του κόσμου το κάναμε χριστουγεννάκο δέντρο που το στην πλατεία Αριστοτέλους το άναψε. Που το κάναμε δέματα. που Κάναμε χριστουγεννιάτικα δώρα στους αναξιοπαθούντες αδελφούς. Και ελάτε κανάλια να δείτε. Και μετά ελάτε να φάμε και να πιούμε. Α, και, υπάρχει όμω και μια κατηγορία άλλη καλών χριστιανών που νίστεψαν. Και κοινώνησαν, και ήρθαν τι 5 η ώρα το πρωί στην εκκλησία. Αλλά μόλι φύγανε, βγήκαν φαγητά και μπουγάτσε και κρέατα. Και το βράδυ μελαγχολία. Και τραπέζια, και γεμάτα λιπαρά πράγματα έτσι πεταμένα στην οροχή. Και μελαγχολία. Και ένα θολό τοπίο. Έγινε τα φώτα το βράδυ. Και βλέπει ειδήσει. Και καλά Χριστούγεννα. Και μείνει ο χρόνο. Αυτή είναι η νεκρόση. Αυτά είναι τα χριστού. Αυτή είναι η επιφάνεια και αυτή είναι η ουσία. Σε όλα τα επίπεδα το ζούμε. Αυτό που λέει ο Αβάς είναι η ουσία. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ζούμε στην επιφάνεια. Όποιος λοιπόν θέλει λέει και ποθεί να γιατρευτεί για να απαλλαγεί από την νόσο είναι ανάγκη να υπομείνει τα φάρμακα που επιβάλλονται από τον ιατρό. Βέβαια ούτε ο αρρωστός αισθάνεται ευχαρίστηση να εγχειρίζεται και να καυτηριάζεται ή να λαμβάνει καθάρσιο αλλά και τα ενθυμείται αυτά με αηδία. Κι όμως πείθει τον εαυτόν του ότι χωρίς αυτά είναι αδύνατο να απαλλαγεί από την νόσο. Έτσι λοιπόν παραδίδει τον εαυτόν του στον ιατρών, γνωρίζοντας ότι με την μικρή αηδία απαλάστε πολλής αδιαθεστίας και πολυχρονίας νόσου. Καυτήρ του Ιησού είναι αυτός που σου φέρει ζημίαν, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Όταν κάποιος θέλει να αποφασίσει να παντρευτεί, και ψάχνει ένα σύντροφο σύντρος ποια είναι τα κριτήρια Αν θα περάσει καλά Αν θα βρει έναν άνθρωπο που θα συνεννοείται Θα τον καταλαβαίνει Και θα περάσει μια ευτυχισμένη οικογένεια Αυτό είναι η κατάρα Και ευτυχώς δεν συμβαίνει. Οπότε ο άλλο είναι Αυτό δεν συμβαίνει ή μάλλον ποτέ δεν συμβαίνει Οπότε ο άλλος είναι η πρόκληση Είναι ο αλλο ειναι σου Είναι ο δασκαλο σου ειναι ο θεραπευτη σου Στον οποίον θα προβάλλονται τα πάθη σου Και εκεί θα τα βλέπεις και θα παλεύεις είναι ο γυμναστής σου, είναι ο προπονητής σου. Οι σχέσεις μας αυτό έχουν. Εάν θέλουμε ανθρώπους μας, να μας θοπεύουν και να μας θαντεύουν είναι αδύνατο να προχωρήσουμε. Ο άλλος είναι ο, ο γυμναστής μας, είναι ο προπονητής μας όπου μέσα από αυτή τη σχέση θα βγει δυσκολία μας. Και τότε θα πολεμήσουμε τον άλλο, θα δούμε τον εαυτό μα. Και εκεί θα κρυθούμε. Τι επιλογέ κάνουμε, Πού έχουμε εντοπίσει την αλήθεια μα, Πού εντοχ, ε, έχουμε εντοπίσει την χαρά μας μα, Πού έχουν, ε, έχουμε εντοπίσει τη ζωή για μα. Και τι κάνουμε, Αντί να δούμε αυτή την ωφέλεια, Εμεί που είμαστε γεμάτοι προβλήματα και δυσκολίε, Πάτρε και ψυχολογικά, Πάμε να εξομολογηθούμε και να μα πούνε: Έχει δίκιο, Πόσο τραβάς από τον άντρα σου, Πόσο τραβάς από τη γυναίκα σου. Και πάτε, τι να κάνει, Βρε με έναν τρόπο να περνά καλύτερα. Ο Θεό, Πώ σε φωτίζει, Τι λέει ο Θεό ψάχνουν έναν τρόπο που θα μας μαρτυρήσει ο Θεός αλλά ο, λόγος, ο, ο τρόπος του Θεού όμω είναι επώδυνος είναι σταυρικός αν πιστεύουμε ότι θα τα έχουμε καλά με το Θεό να μας βρει έναν βολικό τρόπο αυτό δεν είναι Θεός αυτός είναι δαίμονας λέει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ που ήταν πολύ όμορφο κάτσε να το δούμε εδώ Αναφέρει ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό. Κάπου τι λέει ένας ληθουργός, αυτός με τα κοσμήματα που ασχολείται, που το λέγαν και οι Βιδάρια, αυτή είναι λατινική η λέξη, έχοντας πολιτήμους λίθους, ακούστε τι ωραίο παράδειγμα, και Μαργαριτάρια, ανέβηκε σε πλοίο μαζί με τους υπηρέτες του για να ταξιδεύσει με σκοπό την εμπορία τους. Συνέβηκε δε να συμπαθήσει έναν υπηρέτη του πλοίου που τον υπηρετούσε και απολάμβανε και ο ίδιος κοντά του, τρώγοντας από όσα έτρωγε. Κάποια μέρα άκουσε αυτός ο υπηρέτης τους ναύτες να ψιθυρίζουν και να συμφωνούν να ρίψουν στην θάλασσα των κυβιδάριων για χάρη τον πολίτη στον να ρίξουν θάλασσα πρώτα τα χρυσαφικά που είχε. Έπειτα ο υπηρέτης ήρθε με πολύ συνοχώρια προς τον ελεύθερον πολίτη για να τον υπηρετήσει κατά τη συνήθεια. Και τον ρωτά αυτό. Γιατί είσαι στενοχωρημένο σήμερα. Εκείνος επιφυλάχθηκε και δεν είπε τίποτα. Πάλι τον ερώτησε. Επί μου αληθινά τι έχεις. Το ότι άρχισε να κλαίει. Και του λέγει ότι αυτό και αυτό αποφάσισαν οι ναύτες εναντίον σου. Του λέγει είναι αλήθεια. Αποκρίθηκε. Ναι έτσι συμφώνησαν. Τότε προσκαλεί τους υπηρετέ και του λέγει. Ό,τι σας πω... Ό,τι σας είπω, κάνετε το χωρίς δισταγμό Απλώνει λοιπόν ένα σενδόνι Και αρχίζει να τους λέγει Φέρετε τα θησαυροφυλάκια Ό,τι θησαυρού είχε Και τα έφεραν Και αφού τα άνοιξε Άρχισε να απλώνει τα πετραδάκια Και όταν τα, τα υποθέτησε όλα είπε τα εξή. Είναι ζωή αυτή Η ζωή του είναι αυτή Από αυτό κρίνεται ζωή Από αυτό, αυτό θα έχανε τη ζωή Γι' αυτό ήταν ζωή τελικά αυτό είναι ζωή αυτή. Γι' αυτό εδώ κινδυνεύω θαλασσομαχώντας και σε λίγο αποθνίσκω χωρίς να πάρω τίποτε μαζί μου από τον κόσμο τούτο. Και λέγει στους υπηρέτες αδειάστε τα όλα στη θάλασσα. Και αμέσως με το λόγο του τα έριψαν όλα στη θάλασσα. Και δοκίμασαν έκπληξη οι ναύτε και η απόφασή του αιματεώθηκε. Αυτή είναι η ζωή μας. Αν δεν αποφασίσουμε τους θησαυρούς μας που γίνονται αιτία σύγκρουση. Να τα ρίξουμε στη θάλασσα, δεν θα σωθούμε. Δεν θα κερδίσουμε τη ζωή. Δεν είναι τα ταυτισμένη η ζωή του με τους θησαυρούς. Εξαιρθείς αυτού ζούσε ή θα, δεν θα ζούσε. Τι ήταν τελικά, η ζωή του ήταν αυτό. Το επικαλύφθη με αυτόν τον τρόπο. Κοίτα έρχεσαι στη θάλασσα για να ζήσει. Γι' αυτό αλλού λέει, εδώ ο πατήρ. Ποιο είναι λέει, δέστε, σημείον της απορρίψεως του κόσμου. Ποιο είναι το σημείο ότι εγώ απέρριψα τον κόσμο. Ποιο είναι λέγει; είναι να μην ταράσεται κανείς. Η ειρήνη και η απουσία της ταραχής είναι το σημείο ότι ο άνθρωπος απέριψε τον κόσμο. Δηλαδή τα πάθη του, τα πάθη του κόσμου και τα θελήματα. Εμείς τι λέμε, αχ το σύστημα που υπάρχει στον κόσμο, τι πράγμα είναι αυτό, πρέπει να μου, τι αδικία συμβαίνει στον κόσμο. Να τούτο, να το άλλο. Και θέλουμε να αντιδράσουμε σε αυτόν τον κόσμο της φθορά. Αλλά με ποιον τρόπο. Με έναν άλλο τρόπο που πάλι είναι φθόρα. Που είναι η δική μας αντίληψη περί Η δική μας αντίληψη περιορθού, Η δική μας αντίληψη περί, μας αντίληψη περί Και αυτό τι κάνει φέρνει αντιπαλότητα. Φέρει σύγκρουση. Γι' αυτό μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε ειρήνη και έχουμε ταραχή. Συμβαίνει πολλέ φορές όταν δούμε κάποια αναδικίαν Είτε αφορά εμάς, είτε όχι να επεμβαίνουμε. Και να θέλουμε να διαμορφώσουμε αυτό που εμείς θεωρούμε αλήθεια και δίκαιο. Γιατί πιστεύουμε ότι η αδική είναι κόσμος. Και εμείς παλεύουμε το σύστημα του κόσμου. Και θέλουμε να επιβάλλουμε ή να υποδείξουμε ή να προτείνουμε ή να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Και αυτό όμως είναι κόσμος. Και αυτό είναι η δική μας ενέργεια, όχι η παρουσία του Χριστού, όχι το σώμα του Χριστού. Και επίσης από αυτέ τι ενέργειες υπάρχει, κρύβεται ο δικός μας εγωισμός, ο οποίο έχει να κάνει με τις βεβαιότητές μας γιατί είναι σωστό και τι είναι λάθο. Έχει να κάνει με τη βεβαιότητα της δικής μας ευαισθησίας, την οποία να πολιτοποιούμε και ιεροποιούμε. Σαν να θερούμε πως εμείς είμαστε μοναδικοί που έχουμε ευαισθησία για το τι είναι σωστό ή λάθος. Και θέλουμε αυτόν τον τρόπο να το επιβάλλουμε στους άλλους ανθρώπους. Με την πρόφαση ότι εμείς η μεθαϊγνίση, η αληθινή, η αντισυμβατική, η ανατρεπτική. Αλλά και η ανατροπή του κόσμου είναι κόσμος. Η ανατροπή του κόσμου που δεν είναι ο κόσμος είναι ο σταυρός του Χριστού. Είναι η ησυχία. Είναι η καταλαγή, Είναι η συγνώμη. Είναι η πληρότητα της καρδιάς μας από τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι έχοντας τη μαρτυρία του Χριστού, την πληρότητα του Χριστού, ταλαιπωρείται ο δύστηχος. Μπορεί να είναι μια μορφή ευαισθησής αυτό που κάνει, αλλά και η υπερευαισθησή είναι μια μορφή εγωισμού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Η που είπατε <Ρεύτερο> Όταν α κάνει μια εκδικητική δουλειά δεν ανακουφίσε δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή κάτι. <σ regarder> δε, δε, δε, να, να, να, να κάνει ένα νομικός που πηγαίνει από ποιον. Δεν έχει την ανάγκη να προσεγγίσει Βεβαίως. Δηλαδή δεν κοιτάει τι Βεβαίω. να κάνει Χρειάζεται δηλαδή. Βεβαίω. Μου για να συγχωρέσουμε κάποιον δεν χρειάζεται να τίποτα. Εμεί απλά πρέπει Χωρί ούτε να μας ζητήσει τι συγχώρε ή, ή ακόμη, ακόμη και να συνεχίζει να κάνει την Όταν ε... θέλουμε να μας συγχωρέσει ο Θεός θα πρέπει εμεί όμω να μετανιώσουμε. Ε, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πε πέσε ξανά, γιατί έφυγα λίγο. Πες. Ε, όταν. Ε... ήμουν στον να κάποιον, δεν πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη. Ναι, όταν θέλει να κάποιον. Ένας, μου κάποιο κάτι και πρέπει να το συγχωρέσω, ακόμη ο Θεός, για να μας χωρέσει πρέπει να ζητήσουμε τη συγχώρεσή του μέσω της εξομολόγησης. Γιατί υπάρχει αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, το ξέχασε τον Κώστας. Κώστας. Κώστα. Κώστα. Λέει ο Κώστας ότι όταν ε, πρόκειται να συγχωρέσουμε κάποιον δεν απαιτεί τη του. Ενώ για να μας συγχωρέσει ο Θεός απαιτεί τη συγνώμη. Μα ο, για να συγχωρέσουμε κάποιον το συγχωρούμε. Και ο Θεός μας συγχωρεί πριν, πριν τους ζητήσουμε συγνώμη. Αλλά δεν έρχεται η συγνώμη σε μας... όπως δεν έρχεται και σε αυτό που συγχωρούμε. Εσύ συγχωρεί τον φίλο που σε αδίκησε. Αλλά δεν η αναπαύεται η καρδιά του, γιατί δεν το ζήτησε. Δεν ανέχει χίλιε να του πεις... πιο πολύ θα σκάσει. Αν δεν, είναι... Αν δεν έχει καλοσύνη μέσα του, και αγαθότητα και διάθεση να συγχωρεθεί. Όσε φορέ τον συγχωρεί, τόσε φορέ τον κολλάζει. Το είδα και με τον Θεό. Ο Θεό μα συγχωρεί. Δεν ζητούμε τη συγνώμη να μα τη δώσει τότε. Αλλά για να ανοιχτεί η καρδιά μα να την κατανόησει που ήδη την δίδει ο Θεό. Είναι δεδομένη η συγγνώμη του Θεού. Στην εξομολόγηση ανοίγουμε την καρδιά να την πάρουμε. Μα σε δίνει, και όταν αμαρτάρνουμε, είμαστε συγχωρεμένοι, ού, προκαταβολή κόσμου. Αλλά το Ήμαρτον το λέμε για να ανοιχτεί η καρδιά μα και να πάρει τη συγγνώμη που δίδει ο Θεό. Και ο πνευματικό μα συγχωρεί ω μια μαρτυρική σφραγίδα ότι όντω υπήρχε μετά και όντω είναι βέβαια η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό είναι ως μια επιβεβαιώση αυτού που ήδη υπάρχει δεν έχει τη μαγικά να μας δώσει μια συγγνώμη είναι η σφραγίδα του ότι είμαι θα ήδη φίλη του Θεού καταλαβαίνεις δεν μπορεί που να δεν μπορεί να δημιουργηθεί δεν μπορεί να να <ΣΠΡΟ> <ΣΠΡΟ> <ΣΠΡΟ> Ένα ψυχολόγο σωστό δεν δικαιώνει τον άνθρωπο. Ένα σωστό ψυχολόγο δεν δικαιώνει τον άνθρωπο. Ένα σωστό ψυχολόγος σου λέει την αλήθεια σου. Σου φέρνει στο πιάτο την αλήθεια. Και αυτό θέρουν ε, θεραπεία οι ψυχολόγοι. Δεν, σου, δεν κάνουν κάτι μαγικό, σου βγάζουν στο πιάτο αυτό που είσαι. Και θέλουν να τη στιγμή που γνωρίζουν αυτό, είναι μια μορφή ίαση. Η ευλογή είναι πια, εφόσον σου βγάλει στο πιάτο το ποιο είσαι. Ξέρεις να κάνεις και αληθινή εξομολόγηση μετά. <συμολόγη> Σαφέστατα. Δεν είναι αντικαθιστά ο ψυχολόγος στον πνευματικό, ούτε ο ένας τον άλλο. Ο ψυχολόγος, όταν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες του ανθρώπου, μπορεί να το φέρει σε μια... να το, να το, να το συντονίσει ξανά, αν είναι αποσυντονισμένο, να του ξεδιαλύνει κάποια σύγχυση που έχει, αλλά αυτό δεν είναι μετά. Ούτε αποκατάσταση της πνευματικής υγείας, είναι μια αποκατάσταση των φυσικών μας λειτουργιών και το ψυχολογικό μα αντιδράσεων. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια φιλανθρωπία, θα πάω στον παπά και θα πω ότι ήμουν φιλάνθρωπος". Αν πάω στον ψυχολόγο, μπορεί να βρει και ο πνευματικό βεβαίω και χάρη να φωτίσει. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Μπορεί ο ψυχολόγος να μου δει ότι αυτή η πράξη μου κρύβει μια ανάγκη καινοδοξία, μια ανάγκη αυτοεκτίμηση. Μια ανάγκη στην οποία δεν κρύβονται τόσο γνήσιε διαθέσει να αγαπήσω τον άλλο, σου κάτι άλλο κρύβεται. Στο παπά θα πω δεν ήμουν φιλάνθρωπο, ήμουν καινοδοξος". Και αυτή η προσφρά που έκανα ήταν για να αποκτήσω καλό όνομα. Το έκανα για να με αναγνωρίσει ο κόσμο. Εγώ μπορώ να το βρω μόνο μου και να με φωτίσει ο Θεός και να το πω ότι η καλοσύνη μου αυτή ήταν για να αναγνωριστώ τον κόσμο. Μπορεί και ο Θεό, ο πνευματικό, να φωτιστεί από τον Θεό και να γίνει αυτό. Σα λέω ένα πολύ χοντροειδέ παράδειγμα. Στον ψυχολόγο όμω, αναλύοντα τα πράγματα, μπορεί να βρεθεί ότι αυτό δεν είναι καθαρά φιλανθρωπία. Είναι μια ανάγκη αναγνώριση. Άρα το πάνω δεν, θα πω... δεν θα πω ότι φιλάνθρωπο. Ήθελα να με Είπατε είναι στο και στα κόσμο <coughs> Αυτό είπαμε και στην αρχή αν προσέξατε, να το διαβάσω ξανά λίγο που είμαστε. Λέει δεν βλάπτει το να κατέχει κανεί αλλά το να κατέχει με πάθο. Δεν βλάπτει να είμαστε με τον κόσμο. Αλλά να ζούμε με πάθος τον κόσμο. Αλλά δεν είναι κακό ο κόσμος, το πάθος είναι κακό. Και όταν λέμε κόσμος δεν εννοούμε τους ανθρώπους, τη ζωή μας και τις σχέσεις μας, εννοούμε τα πάθη μας. Αυτά που θέλουν την δικαιωσή του χωρίς την χάρη και το σταυρό του Χριστού. <coughs> Πέρασε η ώρα, Ένα, πέστε μου κι εσείς. Έχω... ...όλου μας στην καρδιά, όλου μας στην διάθεση... ...και βασίως αυτό, αυτό θα πάμε και θα το κλείσουμε το πλησίος. Μήπως επειδή αυτό δεν έχουμε μέσα, δεν μπορούμε να κολλάσουμε... Σαφέστερα αυτό που είπαμε... ...δεν μπορούμε ούτε αυτομάτως και το να δεχόμετα θα το κλέψουμε και θα φωνέψουμε και θα το κλέψουμε... Γι' αυτό είπαμε, είναι που είναι στραμένη η καρδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό είπαμε και στην αρχή... Που είναι στραμμένη η καρδιά μας Που έχει στραφεί ο τη καρδιάς μας Και η διάθεσή μας Διευχόν να Αγίον Πατέρα Νημώνη Κυρίς Σου Ο Χριστέ ο Θεός Σου Ο Χριστός 8 Ιανουαρίου Εάν ζούμε Και θέλει ο Θεός Θα είμαστε εδώ Αύριο 5.30 ώρα στην εκκλησία Θα έχουμε εσπερνό και ευχέλαιο Λόγω των γιορτών